Ιστόνομα το του Πατρός και του Υιου και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ο Παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού Παρόν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και των ενημίν και καθάρισον ο πάση κυρίδος και σώσον αγαθέτες ψυχά σημώ. Εις πέρα σας. συνεχίσουμε από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου περί μετανείας. μια και η Σαρακοστή αφού είναι κατεξοχήν περίοδος Μετανία, είναι ευκαιρία να δούμε τους λόγους αυτούς του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου κάναμε αρχή την προηγούμενη φορά διαβάζοντας τον δεύτερο λόγο του που αναφέρεται στο παράδειγμα μετανία του προφήτου Δαβίδ λέγοντας πως εφόσον ο άνθρωπος ομολογήσει από μόνος της αμαρτίας δικαιώνεται θεωρεί ότι η μία οδός μετανία είναι η παραδοχή των αμαρτιών μας η εξαγόρευση των αμαρτιών και ο δεύτερος τρόπος που ανεφέρθη είναι η θλίψη του βασιλιά Χάβ για το αμάρτημα το οποίο διέπραξε δηλαδή αναφέρει ο Άγιος Χρυσόστομος δύο δρόμους μετανοίας ο ένας είναι ε, η εξαγόρευση των αμαρτιών κατά το παράδειγμα του προφήτου Δαβίδ που λέγει, λέγε πρώτος εις σου για να δικαιωθείς και ο δεύτερος τρόπος μετανία ήταν αυτή, η, η μελαχολία και η θλίψη της καρδίας του βασιλιά Χαβ που τον οδήγησε στο να συγχωρευτούν οι αμαρτίες του θα διαβάσουμε από τον τρίτο τώρα λόγο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου που αναφέρεται ε, σε άλλους δρόμους μετανοίας. Μάλιστα ο Άγιος Χρυσόστομος τονίζει πως για να υπάρχει δυνατότητα στον κάθε άνθρωπο για να μετανοήσει δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος λέει αλλά πολλοί είναι οι δρόμοι που οδηγούν τον άνθρωπο στη μετάνοια. Σήμερα θα μας αναφέρει ο Άγιος Χρυσόστομος άλλους Τρεις δρόμους. Αναφέρεται πρώτα στην ελεημοσύνη ως έκφραση, ως διάθεση μετανοίας στη συνέχεια στην προσευχή και τέλος αναφέρεται στο παράδειγμα της μετανοίας του Αποστόλου Πέτρου μετά από την άρνηση του Κυρίου μας. Κάνοντας αρχή, ο Άγιος Χριστός στον, στο, στο λόγο αυτό αναφέρεται στην αξία του λόγου. Και είναι πραγματικά σημαντικό αυτό γιατί αυτό από το οποίο πάσχομαι είναι ότι στη ζωή μας δεν έχουμε ένα δίκτυο ζωής. Δηλαδή ο άνθρωπος σήμερα και αυτή είναι η δυσκολία του δεν ξέρει πού να στραφεί στη δύσκολη στιγμή δεν ξέρει πως να δρομολογήσει την πορεία της ζωής του ακόμη και οι άνθρωποι που θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί είμαστε τόσο μπερδεμένοι δεν είναι ξεκάθαρη η πορεία της ζωής μας οπότε είναι σημαντικό άνθρωπος να αποκτήσει επίγνωση να βρει τον λόγο ζωής του Λόγος ζωής σημαίνει η πορεία του, ο προσανατολισμός του, ο στόχος του. Πολλές μάλιστα δυσκολίες που συμβαίνουν στη ζωή μας και στο πλαίσιο της διαπροσωπικής επικοινωνίας οφείλεται στο ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Δεν ξέρω τι θέλω σημαίνει δεν έχω βρει μέσα μου λόγον ζωής. Δεν ξέρω σε τι πλαίσιο, με τι κριτήριο και με τι μέτρο ζω. Και ο άνθρωπος παρασύρεται σε εσωτερικές ψυχικές ανάγκες που πολλές φορές δημιουργούν συγκρούσεις και μέσα του και έξω του. Αυτή λοιπόν η απουσία του λόγου, στην οποία έχω ευθύνη, γιατί προκειμένου να αναζητήσει ο άνθρωπος τον λόγο τη ζωή του, τεμπελιάζει. Υπάρχει ραθυμία. Αυτή η αναζήτηση του λόγου δεν έχει να κάνει μόνο με τη μελέτη βιβλίων, αλλά έχει να κάνει με μια συνολικότερη προσέγγιση της ύπαρξής μας. <χε> να δούμε τι λέει γι' αυτό ο Άγιος Χρυσόστομος. Και είναι η αρχή του για το λόγο αυτό. Και γι' αυτό λέει βέβαια: ξεχωρίζουμε από τα άλογα ζώα επειδή έχουμε λόγο, και καταλαβαίνουμε το λόγο άλλων και αγαπούμε τον λόγο. Γιατί άνθρωπος άνθρωπο που δεν αγαπά τον λόγο είναι πιο άλογο από τα κτίνη. μη γνωρίζοντα γιατί τιμήθηκε και από πού έχει, έχει την τιμή. Και σωστά έλεγε ο προφήτης, ο άνθρωπος που ήταν τιμιμένος δεν το κατάλαβε αλλά αναμίχθηκε με τα νόητα κτίνη και ομοιώθηκε με αυτά. Εννοείς, άνθρωπος λογικός, δεν αγαπάς τον λόγον. Πες μου ποια συγνώμη θα έχεις. Η αδυναμία να βρούμε λόγον ζωής, η αδυναμία να έχουμε έναν προσανατολισμό είναι που μας εμποδίζει και στο να μετανοήσουμε. Γιατί αν δεν έχουμε κριτήριο ζωής, πότε και πώς θα καταλάβουμε ότι εκτροχιαστήκαμε, πότε θα καταλάβουμε ότι ασθενούμε, πότε θα καταλάβουμε ότι υστερούμεθα τη ζωής και πολύ περισσότερο πώς μπορώ να μετέχω και να κοινωνώ τη ζωής, πώς μπορώ να κοινωνώ του προσώποτα δεν έχω λόγων, που ο λόγος είναι το μέσον κοινωνίας του προσώπου, στο βαθμό λοιπόν και στο επίπεδο που είναι ο λόγος ζωής μας, στο επίπεδο αυτό είναι και η ποιότητα των σχέσεών μας. Είναι και η ποιότητα της ζωής μας. Είναι και η ποιότητα και της πνευματικής μας σχέσης με τον Θεό. Ανάλογα τι μέτρο ζωής έχουμε, ανάλογα τι επιλογή ζωή έχουμε κάνει και αυτό καθορίζεται και ορίζεται από τον λόγο. Τι σημαίνει αυτό, πως μπορώ να βρω Τι λόγος ζωής έχω Να στραφώ στην καρδιά μου Και να δω ποιο είναι ο θησαυρός της καρδιάς μου Τι όνομα φέρει αυτός ο θησαυρός της καρδιάς μου Αν δεν μπορώ να βρω κάτι τέτοιο Ούτε έχω την δυνατότητα Να μπω στην πνευματική ζωή Αλλά ούτε και να μετανοήσω Γιατί η μετάνοια τι είναι, η συνειδητοποίηση τη προσβολή αυτού του λόγου. Από τη στιγμή που αυτόν τον λόγο τον αγνώ, ποια μετάνοια τότε. Τι είναι η αμαρτία, Είναι η προσβολή αυτού του λόγου ζωή. Είναι η απόρριψη, η περιφρόνηση αυτού του λόγου ζωή. Και άρα η μετάνοια καθορίζεται με αυτό το μέτρο και με αυτό το μέτρο κρίνεται. Οπότε πρέπει ο να ξεκαθαρίσει μέσα του. Ποιος είναι ο θησαυρό της ζωής του Ποιος είναι ο λόγος ζωής του Γι' αυτό είναι σημαντικό Αυτό που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος Αυτό που καθορίζει Και που είναι Η επιβεβαίωση Της έκπτωσης Της αμαρτίας του κόσμου Είναι ποιο Είναι η αλογία του κόσμου Ο κόσμος ασχίζει, αγωνίζεται, αλλά δεν έχει λόγος όλα αυτά. Κυριαρχεί μία αλογία. Ένας παραλογισμός. Γι' αυτό έχουμε σύγχυση και μέσα μας και στις σχέσεις μας. Αν δεν βρει ο άνθρωπος έναν λόγο που θα λειτουργεί ενοποιητικά στην ύπαρξή του, δεν μπορεί να έχει και δυνατότητα συνεννόησης και ο λόγος του Θεού είναι ενοποιητικός και απλός και είναι και οικουμενικός και είναι και καθολικός <Και> όταν ο άνθρωπος έχει χάσει αυτή την αναφορά τότε περιπλέκεται σε εσωτερικές συγκρούσεις και τελεί εν ο άνθρωπος τότε η μετάνοια του είναι ένα αποσπασματικό γεγονός όπου δεν νιώθει καλά και ψάχνει μια δικαίωση. Αυτή η δικαίωση όμως δεν θα έρθει μαγικά. Μετάνια σημαίνει η έβρεση και η αποκατάσταση του λόγου ζωής μέσα. Με. Δεν είναι ένα, μια, μια ψυχολογική έξαρση μετάνια θλίψη για την κακή εικόνα που δημιούργησα για τον εαυτό μου αλλά μετάνοια είναι η αποκατάσταση του διασαλευμένου λόγου ζωής ότι αστόχησα αυτό που ήταν λόγος ζωής το περιφρόνησα και επέλεξα ένα δικό μου λόγο που ήταν το παράλογον. Ποιο ήταν το παράλογο ότι ήθελα να απεξαρτοποιηθώ από τον Θεό και να νιώθω αυτάρκης με τις δικές μου επιλογές, με τα δικά μου συναισθήματα και με τις δικές μου ιδέες. Έτσι λοιπόν προσπαθώ να πω τι. Ότι τα συναισθήματά μου, η φαντασία μου, οι ιδέες μου, οι σκέψεις μου ήταν αυτονομημένα από τον λόγο ζωής από το σώμα του Χριστού Και μετανώ και έρχομαι να εξαρτήσω Να μπολιάσω όλο αυτόν τον λόγο ζωής μου Από το σώμα του Χριστού Αυτή είναι η μετάνοια Εν τέλει ο λόγος Τι είναι ο ίδιος ο Χριστός Και είναι αποκατάσταση αυτής της σχέσης Είναι η αναζήτηση αυτού του λόγου Και ο Χριστός δεν είναι μια αφηρημένη Απρόσωπη Κατάσταση είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που έχει ένα θέλημα και το θέλημά του είναι τα λόγια του, είναι ο λόγος του Αυτόν τον λόγο αναζητούμε στην καθημερινή μας πράξη Στην καθημερινή μας ζωή Αυτός ο λόγος του Θεού, το θέλημά του, να γίνει λόγος μας και θέλημά μας Και η ευθύνη μας, και η αγωνία μας, και η αναζήτησή μας, και η άσκησή μας είναι να διερμηνεύσουμε αυτόν τον λόγο στην προσωπική μας ζωή Να κάνουμε λοιπόν αρχή αυτής της μετανοίας. Γιατί μετά λέει ο Άγιος Χριστόστομος μιλήσαμε στην προηγούμενη ομιλία και αναφέρει αυτά που είπαμε και προηγουμένως αναφέρεται στον προφήτη Δαβίδη σαν παράδειγμα μετανοίας που ένας δρόμος μετανοίας είναι λέγε πρώτος της αμαρτής σου για να δικαιωθείς ένας δεύτερος λόγος μετανοίας είναι το σκυφεροπάζωνε πορευόμην αυτή η θλίψη του, προφί, του βασιλιά ε, Αχάβου για το αμάρτημα το οποίο διέπραξε. Και αυτοί οι δρόμοι οδηγούν λέει, στην συγχώρηση και στο έλεος του Θεού. Μετά αναφέρει άλλους δρόμους. Αυτούς θα πούμε σήμερα. Εμπρό λοιπόν α έρθουμε λέει ο Άγιος Χρυσόστομος στη συνέχεια και α παρουσιάσουμε την τέταρτη οδό της μετανοίας. Και ποια είναι αυτή ενώ την ελεημοσύνη τη βασίλισσα των αρετών, η οποία αμέσω ανεβάζει τους ανθρώπους στις αψίδες των ουρανών, την άριστη συνήγορον. Είναι μεγάλο πράγμα η ελεημοσύνη, γι' αυτό και ο Σολόμων βροντοφώναγζε. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος, αλλά πιο μεγάλη αξίας είναι ο άνθρωπος που δίνει ελεημοσύνη. Είναι μεγάλα τα φτερά της ελεημοσύνης και αναφέρει ε, ο, ο Χρυσόστομος ότι αμέ, η ελεμοσύνη οδηγεί κατευθείαν στον θρόνο του Θεού και να φέρει το, το παράδειγμα το αγιογραφικό Κορνήλη λέγει οι προσευχέ σου και η ελεημοσύνη σου ανέβηκαν ενώπιν του Θεού το ενώπιον του Θεού τι σημαίνει το ερημινεύει ο Άγιος χρισόστομος. και αν ακόμα έχεις πολλές αμαρτίες μη φοβάσαι εφόσον έχεις συνήγορο την ελεημοσύνη γιατί καμιά ουράνια δύναμη δυναντιστέκεται σε αυτήν. απαιτεί το χρέος έχει δικό της, χρέος, δικό της χειρόγραφο που τα κορτά στα χέρια της γιατί είναι λόγια του ίδιου του Κυρίου όποιος θα κάνει κάτι σε έναν από αυτούς τους ασήμαντους σε μένα το έκαμε ώστε λοιπόν όσες άλλες αμαρτίες έχεις η ελεημοσύνη σου τη συσοζυγίζει όλες Αυτό είναι που λέγαμε και στην αρχή είναι ο λόγος, είναι λόγος ζωής αυτό. Αυτό είναι ο Χριστός που λαμβάνει κάποια μορφή, είναι ο λόγος του Χριστού, είναι το θέλημα του Χριστού, είναι ο Χριστός. Σε κάθε τέτοιο λόγο δεν είναι μια ιδέα του Χριστού, είναι ο ίδιος ο Χριστός, ακήραιος. ο Χριστός είναι σε αυτή την άποψη, σε αυτή την οποθέτηση είναι ακήρρος ο ίδιος ο Χριστός. Δεν εισπράττουμε μία άποψη, εισπνέουμε τον ίδιο τον Χριστό μέσα από αυτόν τον λόγο. Που λέγει ότι η ελεημοσύνη ισοζυγίζει, ισοσταθμίζει όλες μας τις αμαρτίες. Ανεβαίνει στο θρόνο του Κυρίου και τι λέγει. Σημαίνει κατά την ερμηνεία του Χριστουστόμου. μην φοβάσαι εφόσον έχει σύνηγορο την ελεημοσύνη γιατί καμιά ουράνια δύναμη δεν αντιστέκεται σε αυτήν. Και πως γίνεται αυτό, γιατί αυτό το πράγμα Πολύ απλά Εφόσον ζητήσει ελεημοσύνη από τον Θεό Πως να σου τη δώσει όταν εσύ δεν είσαι ελεήμων Όταν εσύ λειτουργείς με το τη ελεημοσύνης Εξαναγκάζεις τον Θεό Μόνο με αυτό το μέτρο να σε κρίνει, Με τα σπλάχνη εκτιρμών Εσύ καθορίζεις το μέτρο και τον τρόπο κρίσεω. Εφόσον λοιπόν Είχε αρχήν ζωή σου την ελεημοσύνη εξαναγκάζεις τον Χριστό με το ίδιο μέτρο και κριτήριο να σε κρίνει από την άλλη εφόσον λέει πως ο τρόπος που θα κριθούμε είναι η αγάπη του και η αγάπη του για τους έσωσμένους θα είναι πρόσκληση και για τους χαμένους θα είναι αίσθηση αποπομπής. Λοιπόν ο άνθρωπος που λειτουργεί με μέτρο την ελεημοσύνη τι έχει κάνει στη ζωή του. Έχει καθορίσει και έχει ταυτίσει ως μέτρο ζωής του την ελεημοσύνη. Άρα είναι δυνατόν να μην αναγνωρίσει στην ελεημοσύνη του Θεού την πρόσκληση. Μα είναι σε αυτό το πνεύμα της ελεημοσύνης. Είναι σε αυτό το πνεύμα της συγκατάβασης. Είναι σε αυτό το πλαίσιο της συμπάθειας. Έχει μαθητεύσει σε, αυτό, σε αυτά τα γράμματα. Λοιπόν δεν θα αναγνωρίσει στα, στο πρόσωπο του Χριστού αυτά τα γράμματα. Δεν θα καταλάβει ότι αυτά τα γράμματα είναι τα σωστά γράμματα και θα τα αποδεχθεί και θα συγκατατεθεί και θα καταλάβει ότι σε αυτά όλα υπάρχει πρόσκληση του Χριστού. Με αυτό το ήθος έχει ζυμωθεί, έχει πλάσει την καρδίαν του. Λοιπόν θα αναγνωρίσετε την αγάπη. Δεν είναι, δεν υπάρχει φόβος ή κίνδυνος πίσω από αυτή την αγάπη Δεν υπάρχει στερουβουλία πίσω από αυτή την αγάπη Δεν υπάρχει λόγο λόγος να φοβηθώ αυτή την αγάπη Αλλά ένα πράγμα έχω μάθει Να παραδίδομαι σε αυτή την αγάπη Γιατί με αυτόν τον τρόπο έχω μάθει να ζω Όταν λοιπόν έχω μάθει να ζω με αυτό το μέτρο της ελεημοσύνης Έμαθα να παραδίδομαι στην ελεημοσύνη έμαθα να παραδίδομαι στην αγάπη αυτήν θέλω αυτήν χαίρομαι αυτήν εισπνέω ως εμπειρία ζωής λοιπόν όταν ο Χριστός μου εμφανιστεί ως τέτοιο, θα του πω φοβάμαι το βάζω στα πόδια θα τρέξω κατευθείαν στην εγκαλιά του γι' αυτό τον λόγο λοιπόν η ελεημοσύνη ισοσυγίζει όλες τις αμαρτίες Γι' αυτό η ελεημοσύνη καταργεί όλες τις αμαρτίες. όχι γιατί έθεσε έναν νόμονο Θεό μαγικών και λέει κάνεις ελεημοσύνη, εσύ συγχωρείσαι. Πλέον έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου ως λόγος ζωής την ελεημοσύνη και παντού βλέπω αυτό το μέτρο ζωής και θα το αναγνωρίσω και στο πρόσωπο του Χριστού θα τον εμπιστευτώ, δεν θα τον φοβηθώ και θα παραδοθώ στα χέρια του. Αναφέρει στη συνέχεια ο Άγιος Χρυσόστομος το παράδειγμα των δέκα παρθένων για να τονίσει ότι ανώτερη και από την παρθενία είναι η ελεημοσύνη ή μάλλον χωρίς ελεημοσύνη δεν υπάρχει παρθενία. Τι εννοεί όμως η ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο η φιλανθρωπία με τη στενήν έννοια όπως εμεί φανταζόμαστε Δηλαδή, τη χρηματική βοήθεια και αυτό ασφαλώς είναι. Αλλά με την ευρύτερη έννοια, η ελεημοσύνη είναι να συμμετέχω στο πάθο, στη δυσκολία του κάθε ανθρώπου. Να το πάμε και παραπέρα. Η ελεημοσύνη σε ένα πλαίσιο πνευματικό είναι η επιοίκεια έναντι του αμαρτωλού. Η άρνηση της κληροκαρδίας, η επιοίκεια και η συγχωρητικότητα. Παρθενία που δεν έχει συγχωρητικότητα και επιοίκεια είναι δαιμονική κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο μην κανείς επαναπάβεται στο γεγονό ότι ζει εν εγκρατεία και σοφροσύνη εάν αυτή η σοφροσύνη του δεν του γεννά συμπάθεια όχι για οποιονδήποτε αλλά για τον αμαρτωλών μάλιστα θέλεις να ξεπεράσεις ένα πάθος ποιο πάθος να πούμε να πούμε της πορνεία στο πάθος για να το ξεπεράσεις οφείλει πάνω απ' όλα να αποκτήσεις ελεημοσύνη Τι σημαίνει ελεημοσύνη Ακατάκριτον πνεύμα Και κυρίως Έναντι πιο Ακατάκριτο πνεύμα Έναντι αυτού του πάθου Έναντι το, το, το, Τον φέροντος τον φερόντον, Αυτό το πάθος που θέλω να ξεπεράσω Δηλαδή πρέπει να αποκτήσεις Ιδιαίτερη αγαπή για τους πόρνους Θέλω να ξεπεράσω Το ψεύδος πρέπει να αποκτήσω Ιδιαίτερη αγάπη για τους ψεύτες Θέλω να αποκτήσω Υπομονή Πρέπει να αποκτήσω Ιδιαίτερη αγάπη για τους οργύλους Όχι απλώς να μην τους κατακρίνω Αν να αγαπήσω Πολλές φορές μέσα στην προσπάθεια Ενός ψυχολογικού σχήματος Να αμυνθούμε Στο πάθος που έχουμε αδυναμία Εμείς λειτουργούμε με μια επιθετικότητα αντί του και των ανθρώπων που φέρουν αυτό το πάθος που είναι και για μάσα δυναμία. και αυτό τι γεννα μια σκληρότερη εσωτερική που δεν αφήνουμε τη χάρτη του ενεργείς. χρειάζεται ο άνθρωπος να αποκτήσει πλάχνη εκτιρμών για τους ανθρώπους που φέρουν το πάθος από το οποίο και ο ίδιος παιδεύεται γιατί πολλές φορές η κατάκριση είναι που παρεμποδίζει, που είναι άρνηση η που παρεμποδίζει την χάρη του να ενεργήσει. Αν λοιπόν ο άνθρωπος προσπαθήσει να δείξει επίοικη ανκαρδίας, όπου δεν υπάρχει για να νομιμοποιηθεί το κακό, αλλά υπάρχει για να δοθούν οι δυνατότητες θεραπείας στον άνθρωπο. στο βαθμό λοιπόν αυτών που ο άνθρωπος αποκτά εσφλαχνία, ελεημοσύνη κυρίως επαναλαμβάνουμε εκεί που είναι η αδυναμία και η αχίλιος πτέρνα του ανθρώπου με αυτόν τον τρόπο αποκτά και ιδιαίτερες δυνατότητες δηλαδή αποκτά την χάρη του Θεού γιατί αυτές είναι οι δυνατότητες μας και οι δύναμεις μας για να περίσει ο άνθρωπος να πολεμήσει το πάθος να δούμε τι λέει λοιπόν πιο συγκεκριμένα για, τον Άγιο Χριστό, για τις δέκα παρθένες ή δεν γνωρίζεις λέει ο Άγιος στο Ευαγγέλιο το παράδειγμα το δέκα Παρθένων, πως εκείνες που δεν είχαν, είχαν αλλά άσκησαν την παρθενία έμειναν έξω από τον Ιμφώνα Γιατί λέγει ήταν 10 παρθένες, πέντε μωρές και 5 φρόνιμες Από αυτές οι φρόνιμες είχαν λάδι ενώ οι μωρές δεν είχαν λάδι και έσβηρναν οι λαμπάδες τους Πλησίασαν τότε οι μωρές τις φρόνιμες και είπαν δώστε μας λάδι από τα δοχεία σας ντρέπομαι και κοκκινίζω και δακρύσω όταν ακούσω για παρθένα μορί. ακούντας αυτό το όνομα κοκκινίζω αποντροπή γιατί μετά την ανύψωση του σώματος στον ουρανό μετά την άμυλα προσωμείωση με τις ουράνιες δυνάμεις και αφού υπέμειναν τον κάψωνα και καταπάτησαν το καμίνι της ηδονής τότε άκουσαν να τι ονομάζουν μωρές. και σωστά ονομάστησαν μωρέ. γιατί ενώ κατόρθωσαν το μεγαλύτερο νικήθηκαν από το μικρό και ήρθαν λέγει οι και είπαν στις φρόνιμες δώστε μας λάδι από τα δοχεία σας και εκείνοι είπαν δεν μπορούμε να σας δώσουμε μήπως δεν φτάσει και για μας και είχαν και αυτές λαμπάδες αλλά τον φρονίμουν είχαν λάδι ενώ δικές τους δεν είχαν γιατί η φωτιά είναι η παρθενία ενώ το λάδι είναι η ελεημοσύνη όπως ακριβώς λοιπόν η φωτιά γιατί δεν έχει λάδι να τρυφοδοτείται σβήνει έτσι και η παρθενία γιατί δεν έχει ελεημοσύνη σβήνει έτσι λοιπόν η παρθενία τι είναι εν τέλει είναι η καρδιά του ανθρώπου που έχει προσιλωθεί στον Χριστόν και στην αγάπη του και έχει ω μέτρο ζωής την αγάπη του Χριστού για να ξεπεράσει το πάθο, πρέπει πρώτα να αγαπήσει να αγαπήσεις τον Χριστό και να αγαπάς με την αγάπη του Χριστού η παρθενία τι είναι η καθαρότητα της ψυχής είναι να διώξω τις σκουπιδάκι υπάρχει μέσα στην καρδιά μου που μου μολύνει αυτήν την καθαρότητα αγάπης προς τον Χριστό να διώξω οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο αυτής της αμεσότητας σχέση με τον Θεό και η είναι ο, ο υγιέστερο, ο αμεσότερος δρόμος για να νιώθω αυτή τη συγγένεια σχέσης με τον Χριστό. Ο άνθρωπος οικειώνεται πιο εύκολα, πιο άμεσα τον Χριστών με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, παρθενία... Δεν είναι μια στενή έννοια σαρκικής αποχής Αλλά Παρθενία είναι η καρδιά του ανθρώπου που έχει κυριαρχηθεί από την αγάπη του Χριστού και αυτό καθόρισε ως μέτρο ζωής. Και με αυτή την έννοια είναι δυνατή και η σωματική Παρθενία. Γιατί αν δεν φλέγεται η καρδιά του ανθρώπου από αγάπη κέρωτα προς τον Χριστό, δεν μπορεί να εγκρατευτεί και σωματικά. Και μάλιστα η σωματική πτώση είναι αποτέλεσμα του ότι κρυώνει η καρδιά του ανθρώπου από την αγάπη του Χριστού. Μειώνεται, εξασθενεί, ψύχεται η καρδιά του ανθρώπου από την αγάπη του Χριστού. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να νικήσει κανένα πάθος για να είναι κατεψυγμένη η καρδιά του από την αγάπη του Χριστού. Κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια, ταλαιπωρεί την ύπαρξή του αλλά δεν έχει ανάπαυση ο άνθρωπος. Το πάθος δεν νικέται με το να το αποθύσουμε. Νικέται με να το μεταμορφώσουμε. Να μεταμορφωθεί μέσα στη ζέση την πνευματική της αγάπης του Χριστού. Εάν λοιπόν ο άνθρωπο δεν τροφοδοτείται δε πνευματικά. Δηλαδή αν δεν φωτίζεται η ύπαρξή του από την αίσθηση της αγάπη του Χριστού είναι ανίκανος ο άνθρωπος να ξεπεράσει οποιοδήποτε πάθος η πηγή λοιπόν της αμαρτίας η αιτία της αμαρτίας μας είναι ότι εψύγειν η καρδία μας από την αγάπη του Χριστού και είναι η οικονομία Θεού που υπάρχουν οι αμαρτίες εφόσον υπάρχει ψήξη καρδίας για να αρχίσει ο άνθρωπος να στενοχωρείται να θλίβεται να έχει πόνο μέσα του άνθρωπος έστω και αυτών τον εγωιστικό πόνον ότι πω, πω έκαμα για να ταρακουνηθεί για να μπει μετά σε διαδικασία αναζήτησης αυτού του γεγονότος που θα τον ξαναομορφύνει η αμαρτία μας ασχημένη και μας θλίδει αυτή η εσωτερική ασχήμια και ψάχνουμε τον τρόπο που θα ξαναομορφύνει η ύπαρξή μα. και αναγκαστικά που θα ομορφύνει για να στραφούμε εις τον ωραίον κάλλη παραπάντα βρωτούς. Για να στραφούμε στον αληθινά ωραίον, στον αληθινά όμορφον, εις τον Χριστόν. Για να αποκατασταθεί η εσωτερική ομορφιά μας. Για να χαιρόμαστε ξανά τον εαυτό μας μέσα στην χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν και αυτή η αμαρτία... Όταν ο άνθρωπος δεν έχει τις προϋποθέσεις πνευματικής πορείας δηλαδή την σχέση με τον Χριστό και ψήγεται η καρδιά του ανθρώπου είναι ευλογία οι αμαρτίες γιατί μπορεί να μας επαναφέρουν στην αναζήτηση της ωραιότητος στην αναζήτηση της ζωής και λέει μετά ο Άγιος Χριστόστομος και, και ποιοι είναι η έμποροι αυτού του λαδιού η φτωχή αυτή που κάθονται μπροστά στην εκκλησία περιμένοντας τη Και πόσο να αγοράσω όσο θέλεις. Δεν ορίζω τιμή για να μην προβάλλει σαν δικαιολογία τη φτώχεια. Τι μαέστρος είναι ο Άγιος Χρυσόστομος. Για να μην πει κανεί βρει καμιά δικαιολογία. Ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει ο άνθρωπος μία αρχή. Πολλές φορές όταν κανείς δει την πνευματική πορεία... Ταράσατε και λέω: Πού να πάω εγώ τώρα, Και Εγώ γεμάτο στα πάθη δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είναι καλό ο άνθρωπο να μην βλέπει την κορυφογραμμή. Α βλέπει αυτό που μπορεί να κάνει και αυτό να κάνει. Αυτό θα ζητήσει ο Θεό. Και λίγο-λίγο μπορεί να απορριφθεί. Δεν μπορεί να κάνει τούτο. Κάνει το άλλο. Κάνει το άλλο. Και σιγά-σιγά θα σου δώσει ο Χριστό την χάρη. Βλέποντα το φιλότιμό σου να ξεπερνά ένα-ένα τα πάθη, δηλαδή τα εμπόδια που δεν σε να χαίρεσαι. Όσο μπορεί, τόσο αγόρασε. Έχει σοβολό, αγόρα, αγόρασε τον ουρανό. Όχι επειδή είναι φτηνό ο ουρανό, αλλά επειδή είναι φιλάνθρωπο ο κύριο. Δεν έχει σοβολό, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιο θα δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό σε ένα από αυτού του ασήμαντου το όνομά μου, δεν θα χάσει το μισθό του. Εμπορία και πραγματία είναι ο ουρανό, και εμεί αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα δώσε εθνητά και πάρε αθάνατα δώσε εφθαρτά και πάρει άφθαρτα αν ήταν πανηγύρι και υπήρχαν άφθονα και φθηνά τρόφιμα και τα πολλά πουλούνταν έναντι ο δεν θα πουλούσατε τις περιουσίες σας και παραμύριζοντας όλα τα άλλα δεν θα προσπαθούσατε να αποκτήσετε εκείνη την πραγματική. και όπου βέβαια τα πράγματα είναι εφθαρτά δείχνετε τόση προθυμία «Όπου όμως η πραγματική είναι αθάνατη, δείχνεται τόση ραθυμία και διαφορία. Δώσε στο φτωχό, ώστε κι αν ακόμη εσύ αμέτρητα στόματα να απολογούνται για σένα». Με την παρουσία εκείνης ελεημοσύνης και την συνηγορία της. Λύτρωση της ψυχή είναι η ελεημοσύνη. Γι' αυτό, όπως ακριβώς υπάρχουν μπροστά στις θύρε τη εκκλησία οι λουτήρες, γεμάτοι νερό για να τα χέρια σου, έτσι υπάρχουν και οι φτωχοί για να πλένεις τα χέρια της ψυχής σου. Έπλυνες τα σωματικά σου χέρια με το νερό, πλύνε και τα χέρια της ψυχής με την ελεημοσύνη. Μην προβάλλεις σαν δικαιολογία τη φτώχεια. Η χείρα βρισκόμενη στη χειρότερη μορφή φτώχεια φιλοξένησε τον Ηλία. Αλλά τώρα θα πει κανεί. πώς σχετίζεται αυτό με τη μετάνοια. Και γιατί είναι δρόμος μετανοίας Ακριβώς Επειδή συνειδητοποιώ Ότι είμαι τόσο υπόχρεος Έναντι του Θεού Και δεν έχω τη δυνατότητα τίποτα να με εξελασπώσει Γιατί είμαι του βουτυγμένος Στην αμαρτία Παρακαλώ τον Θεό να μου δώσει Λοιμοσύνη Δεν τον παρακαλώ με τα λόγια μου Τον παρακαλώ και με τη ζωή μου Του δείχνω αυτό που θέλω του λέω επίοικια δείχνω, συγκατάβαση δείχνω, ελεημοσύνη δείχνω. Αυτό θέλω να δείξει και σήμερα. Γιατί μόνο από εκεί παίρνω ελπίδα ότι θα σωθώ. Αν είναι από τα έργα μου, καήκαμε. Σαν τρίσβαθα τη κολάσεω. Ελπίζω μόνο ει το σου. Και του υποδείχνω αυτό που θέλω. Δεν το, το λέω με τα λόγια μου. Του λέω με τη ζωή μου για τον υποχρεώσω. Του λέω μετανιώνω για τα λάθη που έκανα. Δεν υπάρχει τίποτα να με ξεπλύνει να με συγχωρέσει ούτε δέκα, ο ο ολόκληρος να με λούσει δεν με ξεπλένει και όποτε τι κάνω τον παρακαλώ και την ηλεμοσύνη όχι με τα λόγια αλλά με τη ζωή μου κυρίω. γιατί ο ισχυρότερος λόγος δεν είναι τα λόγια που λέμε είναι η ζωή μας και έτσι τον παρακαλώ με αυτόν τον τρόπο τι παθαίνω επίσης εκεί που επέρωμαι για την αρετήνη και δείχνουν ασπλαχνία, σκληρότητα, αυστηρότητα και κυριαρχεί το δίκαιο και η λογική αντί των άλλων ανθρώπων έρχεται η αμαρτία που με συντρίβει και λέω πω πω πο τι έκανα και αρχίζω μετά να βλέπω και αυτούς που ήταν χαμηλά αυτούς που κατέκρινα, αυτούς που περιφρονούσα αυτούς που θεωρούσα μοιάσματα η αμαρτία αυτό το καλό έχει Αυτούς που θεωρούσα μοιάσματα με κάνει μετά να τους τιμώ, να τους σέβομαι, να τους εκτιμώ γιατί στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Και επομένως τι γεννά αυτό εσπλαχνία ψυχή. με τα ταπεινώνει αμαρτία, με συντρίβει και μου γεννά και σπλάχνα ηκτυρμό. Έτσι λοιπόν είναι εμφανέρωση μετανία η ελεημοσύνη. Δεν είναι εφανέρωση έπαρσης Γιατί αν είναι εφανέρωση επαρσης Και προσπάθεια αυτοδικέωσης Ή ανταμοιβή Δεν θα κρατήσει πολύ για αυτή η ελεημοσύνη Θα είναι εξωτερική ελεημοσύνη Δεν θα είναι εσωτερική ελεημοσύνη Ποια είναι εξωτερική ελεημοσύνη Να δώσω 5 φράγκα Ποια είναι εσωτερική ελεημοσύνη Να τιμώ τον άλλον που τον βοηθώ ως Χριστόν Να βλέπω ότι είναι ο ίδιος ο Χριστός Με την ίδια τιμή με τον ίδιο σεβασμό Με την ίδια εκτίμηση Αυτό όμω γεννιέται Όταν εγώ πέσω χαμηλά Και χαμηλά με, δείχνει, με ρίχνει αμαρτία Τι είναι εκκλησία Η εκκλησία είναι ένα εργαστήρι Μεταμόρφωσης Που τα χείριστα Πράγματα τα κάνει ευλογίες Που και την αμαρτία μπορεί να την καθιστά ευλογία Εφόσον μου παιδαγωγή, με παιδαγωγεί σε αυτό το πλαίσιο σε αυτή την ανάπτυξη ζωής συνεχίζει ο Χριστός του όμως. δώσε ψ, ψωμί όσον μπορείς δεν έχεις ψωμί δώσε έναν οβολόν. δεν έχεις οβολό, δώσε ένα ποτήρι νερό δεν έχεις και αυτό πένθισε μαζί με το θλιβόμενο και έχεις μισθό πως να πένθιζεις όμως αν έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου αν δεν έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και συντρίβεις από την αμαρτία και μετανοείς, γιατί τι σημαίνει συντρίβομαι, σημαίνει μετανοώ, τι σημαίνει δεν έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου, σημαίνει μετάνοια τότε μπορείς να βλέπεις και τους περθούντες, και τους θλιβόμενους και τους αμαρτωλούς τότε είσαι ικανός να αναπαύσεις να παρηγορήσεις και των περθών και των αμαρτωλών γιατί ο μισθός δεν εξαρτάται Από την ανάγκη Αλλά από την διάθεση Λέει ο Άγιος Χρυσός τόμος. Και συνεχίζει Και αντιζέκα παρθένες Ήρθαν τότε και οι πέντε μωρές Και χτύπησαν <coughs> τη θύρα του νυφώνα Φωνάζοντας δυνατά Άνοιξέ μας Και απάντησε από μέσα η φωνή του νυμφίου Φύγετε από εδώ Δεν σας γνωρίζω Μετά δηλαδή από τόσου κόπους Τι άκουσα Δεν σας γνωρίζω Μα είναι δυνατόν να μην τους γνωρίζει ο Κύριος Ασφαλώς Τι σημαίνει αυτό δεν τις γνωρίζει Γιατί είναι έξω από το Λόγο του Θεού Έξω από τη γνώση του Θεού Είναι η ακοινωνισία της αγάπης Η άρνηση της αγάπης Είναι έξω από την ζωή Είναι έξω από τον Θεό Αγνοεί ο Θεός την απουσία της αγάπης Ο άνθρωπος που δεν έχει αγάπη Είναι ανώνυμος δεν έχει όνομα για να το γνωρίσεις άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εσωτερική πνευματική ευαισθησία και έχει σκληροκαρδία έστω και αν είναι ο πνευματικότερος και ασκλητικότερος των ανθρώπων εφόσον δεν ζει με αυτή την πνευματική αγάπη του Χριστού είναι ανώνυμος δεν μπορεί να το γνωρίσει ο Χριστός γιατί δεν έχει όνομα και λόγων είναι άγνωστα πράγματα για τον Θεό της αγάπης, η ακοινωνισία, το μίσος, η περιφρόνηση και η αδιαφορία. Δεν μπορεί να κοινωνήσει του κακού ο Θεός, δεν μπορεί να γνωρίσει το κακόν ο Θεός, δεν μετέχει του κακού ο Θεός που είναι η άρνηση της αγάπης. Γι' αυτό δεν σας γνωρίζω, είπε ο Κύριος. Μετά δηλαδή από τόσου κόπους, τι άκουσαν δεν σας γνωρίζω. Αυτό είναι που σας έλεγε ότι άσκοπα και στα χαμένα καλλιέργησαν το μεγάλο κτήμα της Παρθενίας. Σκέψω ότι μετά από τόσου κόπους εκδιώχθηκαν ακριβώς τότε όταν χαληναγώγησαν την ακράτεια, όταν συναγωνίστηκαν τις ουράνιες δυνάμεις, όταν περιφρόνησαν τα κοσμικά πράγματα, όταν υπέφεραν το μεγάλο καύσωνα, όταν υπερπίδησαν τα σκάματα όταν πέταξαν από την γη στον ουρανό όταν δεν διέλυσαν τις φραγίδες του σώματος όταν ολοκληρώθηκε η άμυλά του προς τους αγγέλους όταν καταπάτησαν τις σωματικές ανάγκες όταν λυσμώνησαν την φύση τους όταν κατόρθωσαν τα σώματα με το σώμα τους όταν έκανα δικό τους το μεγάλο και ακαταμάχητο κτήμα τη παρθενίας τότε λοιπόν άκουσαν φύγετε από κοντά μου δεν σας γνωρίζω μην νομίζει δηλαδή, δηλαδή σε παρακαλώ ότι είναι μικρό, σε μέγεθος, είναι μικρό το μέγεθος της παρθενίας Τέτοιο πράγμα είναι η παρθενία το οποίο κανένας από τους αρχαίους δεν μπόρεσε να τηρήσει Αλλά εκείνες μετά από όλα αυτά άκουσαν Φύγετε από κοντά μου δεν σας γνωρίζω Πρόσεχε πόσο μεγάλο πράγμα είναι η παρθενία Όταν έχει την αδελφή της στην ελεημοσύνη δεν την υπερνικά κανένα κακό αλλά στέκεται πάνω απ' όλα. Γι' αυτό εκείνες δεν μπήκαν, επειδή μαζί με την παρθενία δεν είχαν και την ελεημοσύνη. Ο λόγος αυτός είναι άξιος ντροπή. Ενώ κατανίκησαν την Ιδονή δεν περιφρόνησες τα χρήματα. Ενώ είσαι παρθένα και απαρνήθηκες τη ζωή και σταυρώθηκε για αυτήν, αγαπάς τα χρήματα. Μακάρι να επιθυμούσες άνδρα και δεν θα ήταν τόσο μεγάλο το έγκλημα. Γιατί θα επιθυμούσε την ομοούσιαν ύλη. Τώρα όμως η κατηγορία είναι μεγαλύτερη γιατί επιθύμησε ξένη ύλη. Αλλά ακόμη και οι παντρεμένε γυναίκε κακώ δείχνουν πανθρωπιά, προβάλλοντα σαν δικαιολογία τα παιδιά. Και αν πει αυτέ, δώσ' μου ελεημοσύνη, Έχω παιδιά, λέγει και δεν μπορώ. Ο Θεός σου έδωσε παιδιά. Έλαβε καρπών τη κυρία για να γίνει φιλάνθρωπη και όχι για να γίνεις απάνθρωπη μην χρησιμοποιείς την υπόθεση της φιλανθρωπίας που είναι τα παιδιά που σου χάρισε ο Θεός σαν αφορμή απανθρωπίας θέλεις να αφήσει τα παιδιά σου καλή κληρονομιά άφησέ τα ελεημοσύνη μάθε τους δηλαδή αυτό το πνεύμα της ελεημοσύνης για να σε επενέσουν όλοι και να αφήσει τη μνήμη σου πολυθρύλιτη σι όμως χωρίς να έχεις παιδιά αλλά έχει σταυρωθεί για τη ζωή. Γιατί συγκεντρώνεις χρήματα. Θέλετε κάτι πάνω σε αυτόν, να ρωτήσετε αυτός. Είναι ένας άλλος δρόμος, λοιπόν, μετανίας, η ευσπλαχνία, η ελεημοσύνη, η φιλανθρωπία. Μα και η νηστεία, ξέρετε, από τα αρχαία χρόνια, τα πρώτα χριστιανικά, ε, συνδέεται με την ελεημοσύνη. Πώ. Οι άνθρωποι νιστεύαν, όχι για να τρώνε ακριβά νηστίσιμα για να κάνουν οικονομία από τα φαγητά τους και αυτό περίσσιμα να τονούσουν στους Ό,τι ακριβώς κάνουμε και εμείς σήμερα richtig, Θέλετε κάτι να ερωτήσετε ή να προχωρήσουμε πολύ καλά Είπατε την Κυριακή ότι ο Θεός θα πει Έλα παιδί μου, εδώ είναι η αγάπη και δεν θα κάτσει να μετρήσει τα καλά μας και τα κακά μας δηλαδή, τα έργα μας αν κατάλαβα καλά δεν κατάλαβα. δεν κατάλαβα καλά Θέλουμε να πούμε με αυτό που υπόθηκε πολύ καρπή, ότι δεν, θα, δεν τα έργα μας είναι ανεξάρτητα από την εσωτερική μας διάθεση συνδέονται και οφείλουν να συνδέονται μπορούμε <laughs> να κάνουμε πράξεις και έργα που δεν σύνδονται με αυτή την εσωτερική διάθεση, τη διάθεση μετανία, τη διάθεση αγάπης του Χριστού, ή καλύτερα τον πόθο για την αγάπη του Θεού, γιατί μπορεί να μην έχουμε αυτό τον πόθο, να μην έχουμε αυτή την αγάπη. Τον πόθο τη αγάπη του Θεού. Οπότε, αλλά και τα έργα μας μπορεί να είναι καρπό αυτού του πόθου. Άρα, τα τιμά και αυτό ο Θεός. Δεν τιμούμε τα έργα που, είναι απο, που αποσυνδέονται από αυτόν τον πόθο. Και είναι μια δική μας προσπάθεια που προσπαθούμε να δικαιωθούμε με αυτά και όχι με την αγάπη του Θεού. Αν όμω τα έργα μα συνδέονται με αυτόν τον πόθο, με αυτή την διάθεση μετανία τότε μας σώζουν αυτά τα έργα. Ναι, αλλά και όταν συνδέονται μπορούμε να πούμε ότι είναι επακαλύστητο. Δηλαδή δηλαδή δεν για να πάρεις. Εάν το δίνεις για να πάρεις, εντάξει, δώσ' το για να πάρεις. Να δούμε λοιπόν... Ναι. Κατά πάντα έχουμε μια πολύ από τον αγώνα του παραγωγή των 10 πατέρα του Βαγένει. Ε, γνωρίζουμε ότι καταδικάστηκαν οι πέντε ενομε παστέρε γιατί δεν προνούσα να έχω λάδι και σύμφωνα με τα λεγόμενα το Γιορμάτων δεν είχα και λαιμοσύνη. Λάδει είναι η λεμοσύνη. Ναι, και γι' αυτό δεν καταδικάστηκαν. Το ερώτημά μου είναι οι πέντε χρόνο mm. παστέρε. Δεν είναι έλλειψη, αγάπης και γνωσύνης, αν το δούμε διαφορετικά, την ερμηνεία μπορεί να κάνω λάθος, που δεν δώσαν στις πές πολλές φακένες. Και μπορεί να κιόλας να πάει σε λόγο το που λέμε ο πολιτικός δύο που κάμισαν να δώσεις πέρα. Που κάμισαν είπε, όχι λάβει. Τέλος πάντων. Αυτό έχει ποια έννοια έχει. Έχει την έννοια ότι δεν μπορεί... Α πούμε, οι πέντε παρθένε που είχαν το λάδι να δώσουν γιατί δεν μπορούν να στερήσουν την ελευθερία του άλλου να του δώσουν. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου μεταφέρει γιατί το, το λάδι συμβολεί στην ελευθερία. Αν εγώ, άλλο δεν έχει πνεύμα ελευθερία, δεν μπορεί να του δώσουμε το ζόρι. Πρέπει να να το πάρει. Και να του το έδινα να το παίρνανε. Το λάδι συμβολίζει το πνεύμα τη ελευθερία. Αυτό δεν μπορεί ε, να, να του δώσω άλλο εκβιαστικά. Πρέπει ούτε να το επιθυμήσει, να τοποθίσει και την ελευθερία να το ζητήσει. Αν ζητούσαν θα έδιναν. Ναι, δεν ζήτησα. Α ναι συγγνώμη. Ήδες τον περάθηκα, με παγιδεύσατε. <Κι> λέει ο Άγιος χρυσότομο εδώ βεβαίως. Ε, λέει ο Άγιος χρυσότομο ότι για την, όχι γιατί το ερμηνεύγε πιο πάνω. Όχι γιατί ε, δεν ήθελα να δώσω λόγω της σύντιμηση συν, του χρόνου γιατί μιλάει για την εγρήγορηση εκεί. Ε, λόγω ότι δεν υπήρχε χρόνος ή αν έδιναν την ελεημοσύνη δεν θα είχαν αυτές για να μπουν με αναμένεις τις λαμπάδες. Να δούμε λοιπόν κανείς άλλος. Αλλά πάντως κυρίω στο θέμα είναι αυτό ότι ε, δεν μπορώ να δανειστώ το πνεύμα κάποιου ανθρώπου αν εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό. Δηλαδή και να μου δώσει ο άλλος ελεημοσύνη. Δεν, το, δεν παίρνω επειδή το ζήτησα Αν δεν διαμορφωθεί μέσα μου Ένα πλαίσιο και ένα υπόβαθρο Φιλανθρωπίας Πώς οι άνθρωποι λένε Θέλω τον παράδεισο Αλλά με τα λόγια Όχι με την ελευθερία του. Σε θέλω Χριστέ μου Αν σου πει όμως ο Χριστός Πρέπει να κάνεις εκείνο και να το, το βάζουμε στα πόδια Όπως λέει ο κύριο, Με τα λόγια τους με τιμούν Με τα έργα τους με προσβάνουν Μπορεί ναι με να ζήτησαν λάδι, δηλαδή πνεύμα ελεημοσύνης, αλλά δεν το ζητούσαν ουσιαστικά και πραγματικά. Και αυτό το πραγματικά δεν μπορώ να το δανειστά που Πρέπει έπρεπε, είδος εγώ να το αποφασίσω να το ζήσω. Αν θέλετε πει ότι μια μορφή ελεημοσύνη είναι και η συγχώρεση. Μέχρι ποιο σημείο πρέπει να υπάρχει συγχώρεση. Δηλαδή υπάρχει κάποιο όριο Δεν υπάρχει όριο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όταν υπάρχει όριο δεν σημαίνει αφήνω τον άλλον να με προσβάλλει να με καταργεί και να μου, να μου δημιουργεί ζημία προφυλάσσω τον εαυτό μου και συγχωρώ τον άλλον άνθρωπο. Τον, προ, προ, προ, προ, προφυλάσω τον εαυτό μου διαφυλάσσω τον εαυτό μου και ζητώ από τον Θεό να ελεήσε τον άνθρωπο. Μην παρεξηγήσουμε την ελεημοσύνη με παράδοση της ύπαρξής μας Στι κακέ διαθέσει του άλλου ανθρώπου. Αυτό δεν είναι η ελεημοσύνη. Αυτό είναι η ανοησία. Δεν αφήνω τον εαυτό μου να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευση οποιασδήποτε μορφή από τον άλλον άνθρωπο, και αυτό τη θεωρώ ελεημοσύνη. Ελεημοσύνη σημαίνει ότι τον εαυτό μου, γιατί είναι δώρο του Θεού ο μου, αλλά συγχωρώ με τη συγχώρηση και το έλεο του Χριστού τον άλλων άνθρωπο. Πρέπει να δείτε ελεημοσύνη στου επένδυτε που μα πλησιάζουν δρόμου νομίζω αυτό είναι πολύ λεπτό το θέμα και αυτό που πρώτα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος είναι να αποκτήσει μέσα του καρδιακή ελεημοσύνη να διαμορφώσει ο άνθρωπος να, δια, να, να, να διατηρήσει ο άνθρωπος μια κατάσταση προσευχής μέσα του και ό,τι τον φωτίσει η καρδία του να κάνει Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Στην εκκλησία έρχονται καθημερινά 10 άνθρωποι. Αν δώσεις τον κάθε άνθρωπο από 20 ευρώ ή 200. Πώς απαντομίνα. 6.000. Πού να τα βρεις. Και αδικείς κάποιου ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Άρα εκεί πρέπει να διακρίνεις και με προσευχή και με προσοχή τι πρέπει να κάνεις και πώ να λειτουργήσεις. Γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται να έχουμε μέσα μας την καρδιά όπως θέλει ο Χριστός ευαίσθητη η πέτρινη καρδιά μας να γίνει σαρκίνη καρδία να έχουμε κατάσταση προσευχής και όπως μας φωτίσει ο Θεός έτσι αν έχει τα 6.000 ευρώ τα δίνεις Ποιο είσαι αν τα 6.000 ευρώ τα δίνεις συγγνώμη εψέχουν για δεν ξέρω Δεν μπορώ να απαντήσω Δεν ξέρω Θα λέει κανείς να δώσεις Ο άλλος μπορεί να το εκμεταλλευτεί και δεν το κάνεις καλό Μπορεί όμως και να το κάνεις και καλό Ξέρω κι εγώ Είναι ζήτημα αυτό Κάποιη μια λογική θα έλεγε ότι μην το δώσεις και ακόμα και του κάνεις ζημία Επειδή όμως φοβάμαι τις λογικές Γι' αυτό κρατώ μια επιφύλαξη. Με τρομάζουν τα δίκαια και οι λογικές. Όπως βέβαια με τρομάζει και μια υπερευαισθησία άνευ όρων και διακρίσεως που κρύβει έναν τεράστιο εγωισμό και αυτή. Να σώσουμε όλο τον κόσμο. Να σώσουμε τα πάντα. Να δώσουμε αγάπη απλόχερα παντού και τελικά μια κατάσταση εγωισμού δική μας. Που θέλουμε να έχουμε καλή ιδέα για τον εαυτό μας. Γι' αυτόν τον λόγο και το δίκαιο και η τρομάζει και ξυπνά δεν με τρομάζει, αλλά με τρομάζει και η πολλή ευαισθησία. Οπότε θα έλεγα δεν ξέρω. Πάντοτε ισχύει αυτό, να έχουμε καλύτερα για τον εαυτό μας. Να έχουμε αυτή την αγάπη, το δώσουμε. Κα... Όχι κρύβεται από πίσω πάντοτε. Όχι. Όχι είναι δυνατόν, να κρύβεται όλο έχει πάντοτε. Γι' αυτό ξέρετε, <coughs> για να διασφαλίζονται τα δώρα του Θεού, ο Θεός επιτρέπει να έχουμε και ένα κουσούρι. Απόστολος Παύλος ήτανε. Και είχε σκόλωπα, για να μην υπεραίρεται δια την εποβολή των αποκαλύψεων. Λέει ο Αγιστό όμω, όταν ο Θεός θέλει να ετοιμάσει κάποιον για κάποια κλίση, για κάποιο ιδιαίτερο δώρο, για κάποια αναποστολή, τον ταπεινώνει πρώτα με κάποια αμαρτία, να την εθυμείτε σε όλη τη ζωή, και όταν πάει λίγο να σηκώσει κεφάλι, να ταπεινώνεται και να διαφυλάσσεται το δώρο και να μην του κάνει ζημία το δώρο, η κλίση και η αποστολή που του χάρησε ο Θεό. Πάτε, πήπα, το... Σκόλο, δοκιμασία, τραύμα, εμπόδιο, πειρασμός οπότε για να, δια... για να διασφαλίζεται το δώρο που μας νεοθεός, το χάρισμα για να διασφαλίζετε, λέει ο Άγιος όμω, πριν από κάθε χάρισμα δίνει και μια αμαρτία στον άνθρωπο επιτρέπει μια αμαρτία για να μας ταπεινώνει και να μην μας κάνει ζημία το χάρισμα Ήταν δεν είχε ελεημοσύνη καρδίας Ήταν εξωτερική ελεημοσύνη Η ελεημοσύνη δεν ήταν μέθοδος Και διάθεση μετανοίας Ήταν κατάσταση αμετανοησίας Αυτάρκειας και αυτονόμησης Από τον Χριστό Βάρτε κόμμα Όταν εγώ εμπαμμένει για το μία βουλιά Ψάχνω ελεημία Και άνθρωσες το οποίο Κι άλλο. Όταν έχει φανάσει Μπορεί, εσύ, αν σου είναι και χρήσιμα τα χρήματα, Εντάξει. Εσύ Εσυμβολεύει. Αυτό τώρα δεν κάνει το πρόβλημα. Αφού δεν έχει δουλειά να σου δώσει. <συσίλω> σου δεν ήλαιπω. Κάτι, κάτι είναι και αυτό. Να περάσει λίγο το τη βδομάδα εβδομάδα σου. <Ρι> αλλά από την άλλη και αυτός πάλι ξέρετε που το δίνει έτσι και απογοησμό είναι κάτι καλό δίνει όμως έστω και απογοησμό. Θα έλεγα καλύτερα και απογοησμό αλλά να δίνουμε. Γιατί όταν δίνεις μαθαίνεις αυτό το ήθος μαλακώνει η καρδιά σου έστω ας υπάρχει και εγωισμό. Γιατί και να μην δώσουμε Πάλι εγωισμό θα έχουμε. Οπότε δώσε, και είναι μια κίνηση αυτό το πράγμα που μπορεί να σε ευαισθητοποιήσει. <laughs> Τον εγωισμό και δεν υπάρχει, είναι, ξέρετε, όπω λέγονταν αυτοί, λένε Αιρακοί, κόβαν κεφάλια και φυτρώνουν. Τέτοιο, τέτοιο αισθάνομαι ότι είναι καινοδοξία. Κάνει άσκηση, σου λε και τι. Κάνει αμαρτία, σε λέει Ποιο που είδε. Εισαμαρτωλό και παραδέχεσαι. Δεν ξέρεις πού να τη βγάλεις άκρημτη κοινοδοξία. Γι' αυτό <coughs> κάνει τη λοιμωσύνη και άστο. Τον εγωρισμό να κουρεύεται. <coughs> Όταν η καρδιά μας χρειάζεται κατάψυξη, μακριά <coughs> από τον Χριστό. Ε, έχουμε αυτή την ειλικρίνεια <coughs> να κάνουμε <coughs> τη σε <σ'> έναν συνάνθρωπό μας. <coughs> δηλαδή, νομίζω ότι είναι λίγο υποκριτικό αυτό. Και είπατε ότι η και... Αλλά πώ έτσι θα μεταμορφωθεί που είπατε προηγουμένω το πάθο. Εφόσον δεν μπορεί να βγει το πάθο χωρί τον κύριο. Είπατε ότι εφόσον είναι η καρδιά μα κατάψυξη, πώ να κάνουμε λίμοσύνη, έτσι δεν είναι. <coughs> ναι, και για να μεταμορφώσουμε το πάθος. Για να μεταβρωθεί το... <coughs> το πάθος, <coughs> ναι, ναι. Κοιτάξτε, για να, μπορέ... για να μπορέσει να βγει από την κατάψυξη ψυχή μα πρέπει να αρχίσουμε να προσευχόμαστε. <coughs> να κάνουμε προσευχή. Να εξομολογούμεθα, έστω και κατεψυγμένοι, <laughs> θα νιώσουμε λίγο-λίγο την αγάπη και το έλεο του Θεού, και θα νιώθουμε σημαντικοί. Να κοινωνούμε τα άκρατα μυστία, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη θερμάστρα <laughs> από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Οι ιδέε, ο Χριστό ολόκληρο να μπει στην καρδιά σου. Για φανταστείτε, ξέρετε τι δώρο είναι να κοινούν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο δημιουργό του σύμπαντο. Ελαχιστοποιεί τον εαυτό του σε τόσο μικρό κομματάκι και μπαίνει στην καρδιά μα. Τι μεγαλύτερη ελεημοσύνη! Όταν λοιπόν εσύ βλέπει, ο δημιουργό του σύμπαντο συγκαταβαίνει στην απειροελάχιστη ύπαρξη που είσαι εσύ και σου δίνεται ολόκληρο, είναι δυνατόν να μείνει ελεήμον. Είναι δυνατόν άνθρωπο που κοινωνεί το σώμα και το όνομα του Χριστού να έχει θυστεί σε αυτή τη δωρεά να μην είναι ελεήμον. Είναι δυνατόν να μην θερμανθεί καρδιά του. Χιλιάδες κηρύγματα να σου κάνω για ελεημοσύνη. Αν δεν κοινωνεί, δεν αποκτά την ελεημοσύνη. Λοιπόν, αλλά πάλι είμαστε στην κατάψυξη και τα μυστήρια τα ξέ, δεν τα μάθαμε. Και η ελεημοσύνη, ένα ε, δόσιμο προς τον άλλο, με φιλότιμο, λίγο λίγο θερμαίνει την καρδιά μας. Λίγο λίγο μαλακώνει την καρδιά μας. Και όταν μαλακώσει η καρδιά μας, θα... ο Θεός πάντα μας δίνει έτσι, πάντα φίλε μας θερμανεί την καρδιά. Τι κάνουμε Δεν τον αναγνωρίζουμε. Δεν τον καταλαβαίνουμε. Δεν τον abgesυαζόμαστε, δεν τον υποπτευόμαστε. Όταν όμως μαθαίνουμε να δίνουμε λοιμοσύνη λίγο λίγο μαλακώνει η καρδιά μας και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε. Κι όταν θα μας δίνει τα δώρα του θα τα καταλαβαίνουμε. Και λίγο λίγο θα καταλαβαίνουμε, θα αναγνωρίζουμε τον Χριστό και θα, κατα... και θα αποψυχεί η καρδιά μας. Ε, Πολλέ φορέ μεξωμολόγη! Ε, ίσως ε, κάποτε να μαρτίωνtar καν capladριά που δεν έχουμε γιατί, παράδειγμα, ότι μπορούμε να την ξανακάνουμε. Κάποια μαρτυρία. Εγώ ακόμη καμιά δεν μετανόησα, α ειλικρινώ. Δεν τωρα τώρα. Ξεκινάμε, σιγά-σιγά. <laughs> Κάνουμε την προσπάθεια και προσπαθούμε. <laughs> και την, την προσπάθεια και ο Θεό έχει. <laughs> ε, την ξανακάνουμε αυτή την αμαρτία. Και πολλέ φορέ πολύ πνευματικοί λένε να μην μεταλάβει. Ε, γιατί έκανε αυτό το σφάλμα, α πούμε. Ε, πάλι όμω δεν είναι σαν να μην μπορούμε να ζεστάμε την καρδιά μα. Όταν <laughs> κάνει υπακουή. <laughs> Αυτό είναι μια μορφή ταπείνωσης. Η καρδιά του ανθρώπου συντρίβεται, μαλακώνει και θερμαίνεται. Είναι ένας άλλος τρόπος θέρμανσης. Γιατί όταν κάνεις υπακοή είναι σαν να πάλι κοινωνείς τον Χριστό με μια άλλη μορφή. Mm. Κοινωνείς τον Χριστό ενετέρα μορφή. Πέρασε η ώρα, πρώτο Θεός θα λέμε την επόμενη τρίτη, αν ζούμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ισού Χριστέ ο Θεός ημών, και σώσον εμά.